Εκόλ Πολυτεκνίκ Βγαίνουνε το μεσημέρι τα ανθρωπάκια Τειράνε τον ήλιο, καλός καιρό. Τειράνε τον κοσμάκι, αγαθιάριδες κόσμος Τειράνε τα αυτοκίνητα και εκείνους που τ' Μετά κάθονται στην καρέκλα του. Τραβάνε τα πάνω καιμάκι, Ανάβουνε την τσιγάρα τους και πέφτουνε στη σκέψη Πώς τα κονομάνε Κύριε σήμερα; Κατά πως έγινε ο κόσμος όσο να μην θέλεις παρεμολυδοκόντιλο και κάνει τη σούμη σου Τάλαρα δυο και ήμιση τα τσιγάρα σου Άντε κάνε τάλαρα δυο άμα φουμάρεις πιο δευτεράκια Τάλαρα δυο καφέδες και καναουζάκι Τάλαρα έξι ημάσες, έχουμε δέκα κουτσουράκια με το καλημέρα σας Πόλα τώρα γυάλισμα παπούτσια, λεωφορεία, κανακαιρεματογράφο και σχετικά Τάλαρα τέσσερα Νίκη και πληστικά όσο να είναι τάλαρα τρ Ρούχα, αγορές, σοβαντίσματα, γενικώ άλλα τάλα λαράτρια Ήγουν σύνολο, σύρωμεν γραμμή, ένα κόκκινο την ημέρα με το μύτε που έκανα την τρελίν Έτσι και μόνο περί να μια ανθρώπινη μάπα Όλα μαζί μηνιαίος δραχμάς τρεις χιλιάδες Ήγουν δολάρια εκατό και πού να τα βγάλει. Στοπ Έχει τώρα περί του κάναμε και διοντερά παρίσματα Ως νέοι και άντρες, πως Καθώς θα σου πέσει πρήμα και κάνα γυναικάκι Πάμε να πάρουμε μια μπύρα που κάνει και καλό Θα βρεθείς ένα παιχνίδι και θα ρίξεις πέντε κοκαλιές Θα ακούσεις ένα όργανο να στενάξεις Για την αδικία της άτιμης τη κοινωνία. Ο ποιος γεννιέται με Ποιοι και γι' τε έπεκρις πισευτή τουνιά το μπονό του ναγιάνι. Ποιοι και γι' είναι τε έπεκρις αχβρετούνια το απόνο του ναγιάνι. Θα να και ένα τσιγάρλικι θέλεις και τα ωραία σου, θέλεις και τα πονηρά σου δεν γίνεται αδερφέ μου να ζεις σαν ζωγράφος από εκείνους του ζωγράφα Αγίους το οποίον όλα τούτα ομού ξεπερνάνε τα πρώτα και δεν σε φτάνουν τόσα κι άλλα τόσα να τα βολέψει και να τα φέρει στο φράν. Και δεν τους νιάζει να γλεντούν αχ βρε του νια Χειμώνα καλοκαίρι Και δεν τους νιάζει να γλεντούν ψευτιτουνια Χειμώνα καλοκαίρι Από πού βγαίνουν τα λεφτά ε, πως Δεν είναι βέβαια και να κάτσουμε τώρα να λέμε τα μυστικά μας Αλλά έκαστος άνθρωπος κάνει τη φτιάξη του κατά πως βολεύεται Εκτός δηλαδή από το κόντρα του νόμου Διότι υπάρχουν εκεί οι πονηροί που τα ζαρδινιάζουν με το λάχανο Με τον παπά και με το λαθρεμπόριο Είναι και οι άλλες φτιάξεις Γυναικάκια να πούμε που σου τα φέρνουν σαν κυρίε και σ' αγαπάνε μέχρι μελανιά από μπουνιά σωμάτι. Δουλειέ με φάλτσο στέκα, ψηλό και χοντρό κονόμο γύρω από την πιάτσα, παιχνίδι και άλλα φθηνά που δεν λέγονται. Να μην πέσουμε και στα πονηρά τη καταδίωξη και μα τσουβαλιάσουν στο τζάμπα και βεδεσέ, ε? Σφαίρα είναι αυτή και γυρίζει και με στη γύρα τη ζεσταίνει των άλλων. Καθώ ο κατάποσο παραδέχονται και οι μετά τη Μάλιστα. Ο Γιώργη Σουγκάτη έχει να πούμε το βαρύ φροντιστήριο. Λόγω που είναι και άνθρωπο με γλώσσε, το έχει βαφτίσει το κατάστημα με τη σημασία του. École polytechnique. Καθώ στο σχολείο είναι τούτο, όλε οι τέγνε μαθαίνονται και τα πάντα διδάσκονται, και άμα έτσι και φοιτήξει εκεί περί τους έξι μήνου, μαθαίνει τα πάντα περί τη μαγιά, την πονηριά τη και το κονόμι τη, και ανάγκη δεν έχει. Βγαίνει στο γύρο και είσαι με δίπλωμα και κάνει έτσι αέρα και κονομά. Το πίπερο μαλί και μουστάκι, βαριά φωνή, κρεατοελιά και χαμόγελο ο Γιώργης Σογκατής Είναι ο γελαστρός γερόμαγκας της Αττικοβιωτίας και πολύ τον χτιμάει το κοτέτσι όλο Μήτε κλεψιά, μήτε μαχαίρι, μήτε τίποτα από κοινά τα πονηρά τα αντιπαθητικά Που σε γράφουνε με μολύβι της κόπιας και σε ρεζιλεύουν Όχι, ο Γιώργης Σογκατής είναι μονάχα έξυπνος και ωραίος και επειδή ξεχύθηκε από δέκα χρονών αγοράκι και φέρε την πιάτσα ολόκληρη βόλτα, τον ξέρουνε μέχρι και οι πέτρες από προφήτη Ηλία μέχρι Αγια Σοφιά. Και τον αγαπάνε, και τον κάνουνε χάζι με τις πλάκες του και με τα ωραία του, και λένε τις παλίες και τις καινούριες ιστορίες του, και τον καμαρώνουνε μέχρι που αν υπήρχε παράσημο της λάσπης, θα του το δίνανε. Και θα το θεωράγανε και τιμή τους που έχουνε τέτοιο αγόρι στο τάγμα. Ο Γιώργης τα κέρδισε βλέπεις τα γαλόνια του μέσα στη μαγιά και ουδής δύναται να είπε ότι αδικήθηκε ότι δεν τάφαγε μαζί του όσα έβγαλε ο άνθρωπος και ότι μάλωσε ή βρήκε τσαγγίλα στα λάδια του Κύριος πολύ με τον κόσμο του και σωστός ξεχώρισε να πούμε την κοινωνία σε δύο μέρη Τους αγαθιάριδες που πρέπει να πλερώνουν τη λέζα και να είναι τα κορόιδα δίχτυ με ψώνια, μεροκάματο, στέρηση και κεράκι σκούρος των επιτάθειων και τους πονηρούς που τους μαδάνε τους αγαθιάριδες με κάθε μέσο και βολεύονται με την αφέλειά τους Και σε τούτους τους πονηρούς Ο Γιώργης ο Γκατής Σάρκς εκ της σαρκός τους Πάντοτε σφέρθηκε μπεσαλίδικα Και μοίρασε το τελευταίο του κοσάρι μαζί τους Ποτέ δεν τους πρόδωσε Ποτέ δεν τους κακοκάρδισε Και ποτέ δεν τους κακολόγησε Διότι κύριε ο Πάσα ίσης Στον κόσμο τούτο Πολεμάει με τα ντουφέκια που έχει Άλλος ξέρει γράμμα και τη βγάζει με τα αρφαβητάρια Άλλος δεν έμαθε καθόλου και την καθαρίζει με σφουγκαρόπανο και τον λένε ρεμάλι και χαμένονι, αφού δεν ξέρει πως γίνει και ο κόσμος. Κοντά σε τούτες τις δυο κατηγορίες θα μου πεις, είναι και οι μεγάλοι, που έχουνε παπόρια και τράπεζες και φάμπρικες γεωταχή, αλλά τούτη δω πάλι με εμά ο κοσμάκι δεν έρχονται σε ακούμπη. Δική του σφαίρα είναι η κοινωνία του και κοντά τους στριγυρίζουν κάτι σαν με παπιόν και με κολακίες και με ύποπτες εκδουλεύσεις που λένε σε ξένες γλώσσες ευγενικά «Δώστε μου σας περικάλο το κοκαλάκι που περισσεύει να τα γλύψω». <Το> Τώρα που τον πήρανε τα γεράματα τον Γιώργη τον Κατή, αποφάσισε να ανοίξει σχολή και να εκπαιδέψει τα νέα μαγκάκια. Πού είναι η σχολή... μην δώσουμε τη διεύθυνση, αλλά βάλτε τη να πούμε κατά κερατσίνη μεριά και δε γράφει απ' έξω φροντιστήριο σπουδών Μορτιά Γεωργίου Γκατί, Καθώς καθώ αναπαγορεύεται και δεν μπαίνει και φωτεινή επιγραφή σε τέτοια ιδρύματα. Μια παράγκα να πούμε ξύλινη, που άμα φυσάει βορεινά, φέρνει μέσα βεντάλια τον άνεμο. Μια κασόνα που γίνει και τιβάνι ντυμένο με αντρομίδα Ένα μπουφέ να σερβίρουμε τα παιδιά και να τα βοηθάμε στο ξέπιγμα. Απάνω να κρέμονται τα όργανα της μορφώσεω μουσικών τμήμα Μπαγλαμαδάκι, δυο τζούρε, ένα μπουζούκι χοντρόφωνο Το χώμα στρωμένο με κουρελούδες πεταλουδάτες και στη μέση ο βωμός Να πούμε ένα μαγκαλάκι καλό, περιποιημένο Με το καρβουνό του να καίει και με στιτές δυο τσιμπίδε. Και απάνω στις τσιμπίδε να μελώνουνε από την καρβουνοθρακιά ξερά σίκα Διότι άνθρωπος είσαι Ακούς μάθημα, καμιά ψηλή. Επειδή και θέλει να συνέρθει, να φάσω λοιπόν ένα σικάκι που πληρώνεται να πούμε μαζί με τα δίδακτρα. Και θα κάνει το κέφι σου. Ο Γιώργη Σουγκάτη δεν είχε ανάγκη να παίρνει τα λεφτά του σε χρήμα. Θα μου πει όσον, αν όλοι οι μαθητέ θα ρίξουν τέσσερα-πέντε κουτσουράκια για συντήρηση στο οίκημα, πώ. Αλλά έτσι και δεν τα έχουν, φέρνουν ό,τι βρεθεί. Πουκάμισο αμερικάνικο που το φάγανε καταλήλω. Καμιά κότα, ρελόγια, αυγά. Γυαλιά του ήλιου ή τίποτα δοντιές όπως να πούμε καλείται η κανονική μερίδα το μαυράκι που το κόβουνε με το δόντι και γεμίζουνε το τσιγαρλίκι τους Η δοντιά να πούμε είναι το πιο πλούσιο δίδακτρο και κοινής χρήσεως καθώς ο Γιώργης, μέγας μάσορας του είδους και πρίγκιπας της Μαστούρας πάντα θα κάνει το μάθημά του ρουφώντας μαζί με τα παιδιά «Πώς να ξεθολώνει και το μυαλό και να μην βαθμολογάει με μηδενικά» Μαζίβουνε λοιπόν τα τμήματα από 11 με 2, 3 με 6 και μετά το μεγάλο του βραδινό από τις 10 και ύστερα, να ακούσουνε το πρόγραμμα που δεν είναι βέβαια καθορισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, αλλά πολύ μορφωτικό. Και ο καθηγητής Γιώργος Γκάτης, η δούπως διδάσκει, μόνος και με βοήθεια κάτι άλλους γερόμαγες βασιζόμενος στην πείρα και στα πεπραγμένα φάκτα τη ζωή, όπω την πέρασε, ωραία και γελαστά, Άνευ και άνευ σκοτούρα γενικώς. Το παν μου είναι τη σήμερον, ποιος θα ρίξει τον άλλον. Και αυτό όχι σε εμάς που είμαστε στο ξεύτι της κοινωνίας, αλλά σε άπαντο ντουνιά. σοφό μέχρι πρόεδρα της πιο μεγάλης χώρας. Πας να πούμε τον άρρωστό σου σε ένα γιατρό Σου λέει έχει χλαπάτσα εντάξει Για σιγουριά πας στον άλλο γιατρό Σε ρωτάει τι είπε ο συνάδερφος Χλαπάτσα Και γελάει μυστήρια σαν να λέει Για δε τώρα τη ρίξιμο του κάνουνε του ανθρωπάτου Και βγάζει άλλον εφετφά Έχει δάκο Το οποίον ο ένα γιατρός ρίχνει τον άλλον Και στο τέλο ο άρρωστος πεθαίνει από τσιριό Και τότε συμφωνάνε και οι δύο ότι ούτως είχε και ρίγνουνε εσένα που πληρώνει γιατί σου μάθανε από τι πέθανε ο μάλιστα και οι τα ίδια ο συνάδελφος απατάται και σε γδίνει και βρίζει τον συνάδελφο και λέει πάλι ο άλλος συνάδελφος το κόντρα μέχρι που να χάσεις τη δίκη και να βρεθείς στην απόξω εσύ άσε να πούμε τους ανθρώπους της ψηλή σκέψης που γράφει ο ένας και έρχεται ένας άλλος που δεν ξέρει να γράψει πενιά και σου τον εβγάζεις κάρτο για να κάνει το σοφότερο. Άσε τους μαραγκούς που κατηγοράνε τον άλλον εμαραγκό και του ταβερναρέους που σου λένε ότι ο συνάδελφος μαγερεύει με λίπος και αυτός με βούτυρο και ανάθεμα αν έχουν μυρίσει βούτυρο κανένας τους. Άσε να πούμε μέχρι δεν ξέρω ποιο και να μην αναφέρω επαγγέλματα και με τραβάνε μέχρι παπάδε και μέχρι επιλοχή. Εμπρό μας δια τα ιδανικά Ένα σωρό τέτοια Καθώς όλοι είμαστε τις ρηχτείς Και να μην κρυβόμαστε πίσω από τα δαχτυλά μας Εννοούμε Τώρα θα μου πεις αδερφάκι Πώς γίνεται και μας κυνηγάνε Και τους άλλους τους δίνουν προαγωγή Και δίπλωμα τιμής Ε κύριοι Μέσα στην κοινωνία πρέπει κάποιος να αντιπληρώνει τη ζημιά Ποιο θα πληρώσει. Άμα κάνει ζαβολιά ένα υπουργό, κοιτάνε να ρίξουν πάνω τη διβανόπανο, να μην φαίνεται. Άμα την κάνει εσύ με 5-10 τάλαρα, δεν αγοράζεται διβανόπανο. Πιάνουν λοιπόν και γράφουν οι ένα σύγγραμμα περί διεστραμένου τύπου, να πούμε, και σου κολλάνε και τη μάπα προφίλ και αν χαρακτηριστική μορφή εγκληματίου, και άντε να καθαρίσει. Αυτά σα τα λέω, διότι τα είδα και τα έζησα. Και να ξέρετε, μάγκε μου. Όποιο κλέψει από εκατομμύριο δολάρια και πάνω, καλό κύριο είναι. Και όποιο κλέψει μια μπουγάδα τσουρούτικη και τον πιάσουνε, να έρθει μετά να τον φασκελώσουμε όλη σχολή. Διότι το κοροϊδιλίκι του φτάνει μέχρι Αλεξανδρούπολη διδημότυχο, στα σύνορα να πούμε. <συσχελίδι> Κοινωνικό μάθημα πολύ φιλοσοφημένο. Μετά αρχίζουν οι πρακτικέ γνώσει περί οικονομικής οικονομική πολιτική. Κιαλάρισε ένα οικοδόμημα με καλό κόκκινο κεραμίδι. Μάλιστα Βρίσκεις ευκαιρία και κλέβεις τρία-τέσσερα κεραμίδια Μάλιστα Παίρνεις ένα τρίφτη του τυριού ή οξύ όργανο Και τρίβεις το κεραμίδι σε σκόνη Καλώς Πας στο φαρμακείο και παίρνεις μέντα αρωματισμένη επίσης σε σκόνη Χαρμανιάζεις τη δύο σκόνες Καλώς Δίνεις κατοστάρικα διότιες σου κόβουν χαρτάκια τυπωμένα Που γράφουν απόξω ένα ξένο όνομα Φασανασόν να πούμε Το θαυματουργό φάρμακο Νέα η εντάξει Παίρνεις τη σκόνη και την πακετάρεις στα χαρτάκια Έκτακτα Τώρα αμολιέσαι να μάθεις Που έχει πανηγύρι Μόλις και το μάθει, πας του μπλέμπα Το κατάστημα και νοικιάζεις Βελάδα και σοβαρό μαυρορούχο Παίρνεις τα σκονάκια Παίρνεις και 5-6 παιδιά δικά σου Και πας στο καθορισμένο μέρος Κάθεσαι, κόβεις τα κόζα, βολεύεσαι και με τους χοροφυλάκους που είναι αφελείς παιδιά και την δρώνε ότι εσύ τώρα έχεις θαυματουργία, αντιπροσωπία σε φάρμακα και κονομάς μια άδεια περιπόλυση στο σκονάκι, δραγμάς δύο. Βάζεις τα μαύρα σου και τη στείνεις με μια κουδούνα. Σαμάξι είναι το καλύτερο. Δεν έχεις, στείνεις πάγκο. Περάστε κόσμο, το θαυματουργό φάρμακο εκνέα Ιερσαή ήγον Νιουτζέρσεϊ να πούμε, που ανακουφίζει και θεραπεύει από άπαντα του πόνου. Δεκαοχτώ παράσημα σε άπειρε εκθέσει να πούμε. Προσέξτε κόσμο, τι άτιμο αντικείμενο είναι τούτο. Το οποίο εντό δύο λεπτών σου κόβει μαχαίρι παν πόνων και παν οδύνη να πούμε. Προσωπική χρήση του Προέδρου τη Οντούρα να πούμε, τον Πορφίλιο Ουδή το πήρε και με τενόησε να πούμε. Πε τέτοια, μαζεύεται κόσμο, έρχονται τώρα και χωρί να σε γνωρίζουν Δήθεν τα παιδιά τα δικά σου, οι αβάντε, οι λαμόγε να πούμε, πολύ πονεμένα, άλλο δόντι, άλλο μάτι, άλλο αφαλό, ό,τι θέλει κατ' επιλογήν. Πόσο έχει μπαρμπά, θυμώνει εσύ, Καθηγητής περί καλό, καθώον εγώ εγύρισα όλο τον κόσμο. Ασίαν, Αμερικήν, Αυστραλίαν και Λουξεμβούργον, ένα δίφραγκο το έκαστον. Πετάει το δίφραγκο δικό σου, το παίρνει, κάνει ό,τι το τρώει και ανοίγει τα μάτια του. Τι λε, μωρεφέ, λε, πάει, μου πέρασε, θαύμα είναι, δώσε μου άλλα εννιά και κράτα το κοσάρι. Βλέπουν τώρα οι απονύρευτοι το θαύμα και στημάνε κι αυτοί. Δώσε μα και μα, κυρίε. Διότι το παν στον κόσμο είναι να βρεθεί ο πρώτο, τον κεσέμι να πούμε, και από πίσω του θα τρέξουν τα κορόιδα, όπω γίνεται με την πολιτική να πούμε, και πουλά τρακόσια, τετρακόσια κεραμίδο σωτήρια να πούμε και οικονομιέσαι. Και ξέρετε πού είναι το περίεργο, ρε παιδιά. <ΣΣΣ> Ότι το παίρνουνε το κεραμίδι και τους περνάει ο πόνο. Έτερον κονόμοι εφαρμοσθέν, να πούμε, παρά του ιδίου του κυρίου καθηγητού, που απέδωσε πολύτιμα παραδάκια και ακούστε το, διότι καθίζει γίνεται να τραβάει στα πανηγύρι, Έχει υποχρεώσει εντάφθαμοι, δυνάμενος να μετατοπιστεί. <ΣΣΣ> Όπω είναι γνωστόν τη σάπαση... Η Ινδική κανάβη το Ινδικό Καναβούρι, το χασισάκι του Θεού δηλαδή, κακός καταδιώκεται και κάνει και σκάνδαλα και ανάβει και φωτιές πάνω στο λουλάτου, αφόσον είναι αθώων ποτών και πολύ συνηθίζεται εν Ανατολή και Κρήτη. Έχουν βγει το λοιπόν η Περαισία διώξεως και δεν αφήνουν τεκέ για τεκέ. Πώς τον ανακαλύπτουνε τώρα τον τεκέ. Πρώτον είσαστε μαρκαρισμένοι όλοι όσοι την πίνετε και σας έχουν πάρει τον δωρό. Βλέπει το παιδάκι τη ασφαλεία τον Βιέκα που κυκλοφοράει χαρμάνης και ανήσυχο και σου λέει: Πάει τώρα για καμιά ψηλή Τον παίρνει το λοιπόν από πίσω. Μπήκε ο Βιέκα στο μαγαζί το δικό μου να πούμε: Όπερ, α υποθέσουμε σερβίρι και τιού, τι ούτων Τη στείνει απόξω και σε λίγο βλέπει να χτυπάει κι ο μενά ο αράπη, ώστη να πούμε γνωστό περί τα χασισικά του ένστικτα. Και μετά λίγο να σου κι ο κουφό ο Βαγγέλη, σου λέει, ο παιδί τη ασφάλεια. Τι κάνουν τώρα εκεί μέσα δωδέκα χασικλίδες Παίζουνε γκαίο γκαίο Όχι Την πλήνουσι Και στείνεται δυο μέρε όλη η μπασκιναρία Και σε κάνει της τσακωτής Πώ θα το αποφύγει, ειδού εγώ και να το ξέρετε πώ έχει Έχω μια πόρτα στο σπίτι μου Και την κάνω μια τρούπα Ήσα με ένα κοσάρι ποσειδώνα Μέσα από την τρούπα κάθομαι νυφάλιος Και έχω έτοιμο τον αργυλέ Πατημένο εντάξει και καλή ποιότηση Φίνα Περνάει τώρα πόξο μάγκα που θέλει να πει πέντε τολίπες να στρώσει κεφάλα Δεν μπαίνει Βαρίσιμα μαδιακά δύο απανοτές Μια αριά Κολλάω το μάτι μου εγώ στην τρούπα Τον κόβω δικός μας Εντάξει Πέτα Πετάει το τάλαρο Βγάζω την άκρη από το μαρκούτσι του ναργηλέ από την τρούπα Κι αυτός στραβάει τις δοθηχτές του Ένα τάλαρο μισό ναργηλέ Τέλειος η δόση παίρνω μέσα εγώ το έφυγε. Τώρα μέσα στο σκοτάδι. Μπορεί να τον έχει πάρει το κατόπι από μακριά ο καρφής Δεν βλέπει λόγο η απόσταση και το σκότο και σκέβεται και λέει: Κάτι λένε αυτοί πονηρών βεβαίω, αλλά όχι και χρυσή κλίδικο. Καθώ ο ένα μέσα, ο άλλο όξο, η πορτακμιστή δεν γίνεται. Και την έχει κάνει ο άλλο έξυπνα, και έχω οικονομήσει κι εγώ. Τρία χρόνια βάστηξε αυτή η φάμπρικα, και πολύ ήτουνα τη μόδας διότι είχε πλάκα το πράγμα. Άλλο κονόμι το λεγόμενο ζαφύρικο. Άκουτο να μάθετε και να ανοίξετε τα στραβά σα. Όσοι είναι γνωστό να πούμε το χασίσει λόγω τα λάδια του, σου πίζει το στόμα και δε σου μην δει μήτε για μικρό γραμματό. Σου. Μάλιστα. Εφό και ο άνθρωπο, μόλι την πηγή, θέλει κάτι να του ερεθεί στου αδέλφου να βγάλει το σάλιο που έπυξε. Ανοίγει λοιπόν ένα κουτουκάκι με μπακλαβάκι και ανταήθι πολύ ισορροπάτα, να μην μπορεί να τα φάει κανονικό άνθρωπο. Κι αμολάς πέντε σου ταράφι. Έτσι και γούσταρετε μπακλαβά ειδικό περί τη χρήση περί καλό, περάστε από το ίδρυμα. Ανάβει λοιπόν τις φούμες του ο άλλος, και ύστερα θέλει κάτι να φάει για να πάνε κάτω τα ζαφύρια, όπως αποκαλούνται τα περισσεύματα του χόρτου στον Ουρανίσκο. Έρχεται, πιάσει, ξέρεις, του δίνει μεγάλη δόση, τάλαρο το κομμάτι, τρώει τέσσερα και πέντε, Βολεύεσαι καθώς είναι κατασκευή η οικιακή και δεν έχεις φόρος να Και αδερφάκια είναι και νόμινα. Τι πουλάς, μπακλαβά πειράζει. Όχι πουλά καθώς ο μπακλαβάς επιτρέπεται κι ασύσαι και από τα τέσσερα παιδιά του Πειραιά. Καταλαβαίνόμαστε. Έτερων στοιχείων να πούμε, η μουσική. Ε, όλοι κάναμε και μέσα δεν πρέπει να Αλλά κοίτα, μου να μάθεις όργανο. Ο σιτζούρα, να πούμε με δύο χορδές που είναι εύκολοι, ο μικρός μπαγλαμάς, Λες και πέντε στίχους δικού σου άμα καταφέρεις να τα ταιριάξεις Καλώ. Όσο ανε κάτι θα πέσουν οι ακροατές Εδώ πλερώνουνε την κάλας και εσένα θα φύσουν Και επάγγελμα μουσικός Πολύ καλή δουλειά που αφήνει Τέλος κύριοι για να τελειώνουμε την αποψινήν συνεδρίαση, Άμα δεις και αποδεί και δεν βγάζεις άκρη μετάλα Κάνεις τη δουλειά που κάνουμε τώρα Εκόλ πολυτεκνίκ Σχολείων με πολλέ το οποίον σε ένα κουτούκι με τα σέα του άπαντα και ευχάριστη ατμόσφαιρα και λες στα παιδιά «Ελάτε να σας μάθω πως να βολεύεστε εσύ σύγχρονο κοινωνία». Και επειδή ο γέρος, να πούμε, πάντα έχει πείρα, όσο απέδειξε και η ρωμαϊκή γερουσία, όλο και βρίσκονται δέκα-δώδεκα κορόιδα να τσιμπήσουν. Έρχονται το λοιπόν τα κορόιδα, μαθαίνουνε και βολεύεσαι δε όντως. Νομίζω». Και λέει ο Γιώργη Σογκατή και συμφωνεί η μαθητιώσα νεολαία του Ecole Polytechnic: Και κανεί δεν πειράζεται που φυτάνει εκεί μέσα κορόιδα, καθώ ο πάσα άνθρωπο έτσι είναι φτιαγμένο. Άμα λένε κορόιδα την κλάση του, να νομίζει ότι όλοι οι άλλοι είναι κορόιδα και αυτό κατεξαίρεση είναι έξυπνο. Το οποίο συντηρείται ακόμα η σχολή και πολύ προσφέρει στη σύγχρονη κοινωνία την άτιμη που δεν την αναγνωρίζει και δεν καταλαβαίνει τι μεγάλο δάσκαλο. Και τι αλήθειες λέει ο Γιώργης Ογκατής Ο καθηγητής της κουρελιάρικης φιλοσοφίας Αμέ Νίκου Τσιφόρου Τα παιδιά της πιάτσας Από τις εκδόσεις Ερμής Διάβασε ο Γιάννης Μποσταντσόγλου Μουσικές Δημήτρη Αρσενόπουλο Τεχνικό ήχου Τάσο Μπακασκέτα Μια παραγωγή του Γιώργου Ευσταθίου για το για το Τρίτο Πρόγραμμα